Στοιχη 7-13 Προφύλαξη από του ψευδοδιδασκάλου. 7. Πρέπει δε να βαδίζετε τον δρόμο τη αγάπη και να μην είστε διεσπασμένοι, διότι ανεφάνησαν ει τον κόσμο πολλοί που διδάσκουν πλάνα και πλανούν με αυτά στου πιστού. Οι πλάνοι αυτοί δεν ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστό εξακολουθεί ω μας να είναι στου ουρανού με πραγματική σάρκα και φύση να και με αυτήν πρόκειται να έλθει ω Κριτή. Αυτό που δεν ομολογεί την αλήθεια να αυτήν... είναι ο κατεξοχήν απαταιών και ο αντίχριστος. 8. Προσέχετε πολύ σε εαυτούς σα για να μην χάσουμε όσα έχουμε ενεργαστεί... αλλά λάβουμε πλήρη και τελείαν ανταμοιβήν. 9. Καθένας που βγαίνει έξω και δεν μένει μέσα στην διδαχήν του Χριστού... για τις ακριβούς στηρίσεως αυτή. αυτός δεν έχει τον Θεόν, αλλά είναι χωρισμένος από Αυτόν. Εκείνος που μένει στην διδαχήν του Χριστού. Αυτό και τον πατέρα και τον ιόν έχει, διότι ούτω έγινε ναό του Θεού. 10. Εάν κανεί σα επισκέπτεται και δεν φέρει τη διδαχήν αυτήν, μη δέχεστε αυτόν προ φιλοξενίαν στην οικία σα και ούτε χαιρετισμό να προς προ αυτόν. 11. Διότι εκείνο που χαιρετά αυτόν γίνεται συγκοινωνό προ τα πονηρά του έργα, επειδή με τη σχέση του και τον χαιρετισμό του τον ενθαρρύνει ει εξακολούθησην αυτών. 12. Και τι πολλά να σας γράψω. Δεν ήθελεσα με χαρτί και μελάνι να σας γράψω τα αυτά. Αλλά ελπίζω να έλθω και να μιλήσω κατευθείαν στόμα με στόμα, για να είναι η χαρά μας τελεία. 13. Σε χαιρετούν εγκαρδίως τα τέκνα της εν Χριστό αδελφής σου, που και αυτή από τον Θεόν, όπως εσύ. Αμήν. Τέλος της Δευτέρας Επιστολής του Ιωάννου, σελίδα 967.